101,5 FM Στέο. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρε γάμματα να χρησιμοποιήσουν Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε μου να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάλι του καροτσάκι Με το φιερσόιμπλεγκ να το στην ψητάλια στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγιαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπετώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανικό ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει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 Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Μουσική Ράδιο Άρτα στους 101,5 Κυρίες μου και κύριοι, στον τοίχο θα τα πούμε και σήμερα Καμιά ωρίτσα περίπου. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου. 2681 4060 2681 4060, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, Εδώ είμαστε Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Ράδιο ΑΕΤΟ στην Κουζάνη Καλημέρα Κουζάνη Καλημέρα RTFM Κύπρο mm -hmm. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι Μέσω Ιερού Εντερνεδίου Μουσική δούμε τώρα η Δευτέρα μετά, μετά από τις εκλογές Τι ημέρα θα είναι που θα κάθονται πάνω στις δάφνες οι νικητές mm -hmm. Και οι νικητές, θα μου πεις Αυτοί που θα πιστεύουν ότι κέρδισαν Ότι νίκησαν κάπου κάτι mm -hmm. Δεν έχει σημασία κυρία μου και κυρία μου mm -hmm. Κορυφώνεται το δράμα mm -hmm. Της αισθητικής του μυαλού μας mm -hmm. Θέλοντας και μη παρακολουθώντας ε, Όλη αυτή την ε, την κατάσταση που δημιουργείται χρόνια τώρα σε προεκλογικούς αγώνες αλλά τούτο εδώ δεν έχει προηγούμενο δεν έχει προηγούμενο Η μητέρα όλων των τηλεοπτικών παραλαπιπών έγινε που έγινε στις Βροξέλλες Όπου σε debate Όπως λέγαμε και χθες Ο κύριος Τσίπρας Μίλησε Μεταξύ των Σούλτς, Γιούγκερ Σκάσκα και του Φουρχεμφλουχ Φουρχε φουρ, φουρ, φουρ, φουρ, Κάπως έτσι τον λένε το <Συναι> Αυτός είναι φιλελεύθερο, Αλλά μην είπαμε Σούλτς διότι όταν τον βλέπεις βλέπεις προσωποποιημένο το σοσιαλισμό την κοινωνική δικαιοσύνη την ισότητα, την πλέρια ευτυχία μεγάλη. <συντυξη> πάντως εκείνο που έχουμε να ε, ε, ε, ε, σημειώσουμε για την μητέρα τους της αυτή τη της Σουρλιάδας <συντυξη> λοιπόν, του σου, της Σουργιλιάδας μάλλον, <συντυξη> λοιπόν είναι ότι ο Αλέξης μας μίλησε στα ελληνικά του στάπε χίμα και τσουβαλάτα Χίμα και τσουβαλάτα τώρα Αφού δήλωσε ότι κοιτάξτε Εμείς στη δύση ανήκουμε Αλλά ούτε νάτο, ούτε μάτο, ούτε κάτο Είμαστε καλά παιδιά Λοιπόν, του στάπε χίμα και τσουβαλάτα Και μάλιστα <συσοβά> ορίστε. <συσοβά> έλα βαλικά Έλα ραδοά, εσέ μου, τι κάνεις <συσοβά> Τι να κάνεις Επίρες την καλημέρα, έστειλε Συγγεθάνει το, το ραδιοαρευτό Μπράβο <συσοβά> <συσοβά> Είναι πλεόνασμα το, φάτε, φάτε Αυτό ναι, είναι από καρδιάς <laughs> <laughs> Να είστε καλά Κώστα Καλή σου μέρα Η καλημέρα η δική μας είναι από καρδιάς Δεν είναι από κανένα πλεόνασμα Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο Στέλνουμε και τις καλησμέρες μας σε όσους δεν ακούνε Να είστε καλά παιδιά, μην ακούτε Μην ακούτε, την ακούσετε, ακούσετε εξάλλου Όπως λέγαμε λοιπόν Κώστα Φαντάζομαι να παρακολούθησε χθε το debate ε, του Φουρτζικ με τον Αλέξη, όπου τους τα είπε χήμα και τσιβα, τσουβαλάτα ο, ο Αλέξης και πετάγεται τώρα ο Φερχόλτσικ ο Φιλελεύθερο ε, και του λέει: Κύριε Τσίπρα, ε, ευθύνονται τα κόμματα στην Ελλάδα για την κατάδεια σας διότι ήτανε κολλητάρια των τραπεζών, παίρναν δάνεια ακόμα και το δικό σα κόμμα. Λάμβανε δάνεια, δε φταίει η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. <Τι> τώρα, Αλέξη μου, τα θέλει και εσένα τώρα. Ποιο πα να μιλήσεις εντάξει, το είπα αυτό. Θα μου πει, έδωσε σημασία κανένας Όχι. Λεφτά υπάρχουν για τα δικά μας παιδιά, για τα κόμματα. Τι θα κάτσουμε τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε τι είπε ο Φέρτσο και ο Ισκασκά και οι άλλοι εκεί πέρα. Τα είπανε, αυτοί τα είπανε, αυτοί τα ακούσανε οι μάζες θα ψηφίσουν για την ηρεμία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη διότι με ηρεμία και σταθερότητα πεθαίνει η μεγάλη μερίδα των Ελλήνων το επικροτεί αυτό ρε παιδί μου η συμμαχική η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη το επικροτεί αυτό το πράγμα οπότε εντάξει αλλά δεν γινόταν να μην παρακολουθήσουμε την μητέρα τη Σουργιλιάδας αυτό το debate όσο για τα άλλα μεγάλε οπό, οπό, οπό, οπό, οπό, οπό, οπό, οπό, Όποιος έχει ε, α, Φαντάζομαι σε όλου του τόπους Και εκεί που μας ακούτε εκτός εμβελίας Θα, θα διαθέτεται τοπικά εκεί ενέργεια. Φαντάζομαι εκεί Θα πήγε να πούμε παρουσίαση των υποψηφίων Γόνα Όι, όι, μάνα <σκυρίζεσαι> Πώς είπε και ο φίλος χθες Όταν του είπα ούρου, ούρου, ούρου <σκυρίζεσαι> Πάμε κουμουντούρου, όι, όι, μάνα μου απάντησε <σκυρίζεσαι> Λοιπόν τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Δεν είχαμε μόνο αυτό <σκυρίζεσαι> Χθε είχαμε και Τρομακτική, πραγματικά τρομακτική, ε, σε, ουσία, σε ουσία, όχι με τρομάξεις σε ουσία και σε ευτυχία ομιλία του Πρωθυπουργέ του Σαμαρά στην Θεσσαλονίκη, όπου μυριάδες λαού κλεισμένοι σε ένα γυμναστήριο εκεί πέρα βροντοφώναξαν: ε, Ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω ο Σαμαρά, ζήτω ο Μπουμπούκος, ζήτω ο Βορύδη, ζήτω ο ζήτω ούλοι, οι που μα Κυρία μου και κυρία μου, αλλά το ζουμί της ε, υπόθεσης είναι ότι μας είπε ο Πρωθυπουργεύων και Πρόεδρος της Ευρώπης ότι κοτούτσικα, το 2020, δηλαδή σε λίγα χρόνια, θα γυρίσουμε στο βιωτικό επίπεδο του 2008. Εντάξει, και γιατί να φύγω, αφού θα γυρίσουμε στο βιωτικό επίπεδο του 2008, γιατί χρειάστηκε να γίνει όλο αυτό ρε Αντώνη. γιατί να... γιατί ρε μου να πούμε, είχε πει ο Ζόρρος Βοπηλαλή, πως για άλλο η Αμερική είναι 50 χρόνια μπροστά από την Ελλάδα αφού πως το πέρε παιδί μου δεν το θυμάμαι είχε πει μια φοβερή κουβέντα ο Ζόρ, αλλά δεν το θυμάμαι πως για άλλο να είναι, γίνεται να είναι 50 χρόνια μπροστά αυτή δεν, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων μη σε μπερδέψω. αλλά μην ανησυχείς να μείνουμε στο, στην ουσία των λεγωμένων του, του φίλου μας ο οποίος του Σαμαρέος ορίστε παρακαλώ Μω έλεισες την απορία Αν κάνουμε κι εγώ και απορρό Μω την απορία Μου λέει ένας τηλεακροατής εδώ πέρα Απλά μου λέει αυτό το διάστημα Ήταν κάποια πράγματα που βάραιναν την πατρίδα Όπως ενέργεια Κρατικός πλούτος ξέρω εγώ λοιπά. Θα είμαστε πάλι Θα είμαστε γυρίσει πάλι στην καλοπερασιά του 28 Αλλά χωρίς αυτά ε, Πέταξε κάποια string, κάποιες κιλότες Τι τα χρειάζεσαι, ήταν και άπλητα τέλο πάντων Καλά έκανε ο άνθρωπος Πάντως γεγονός είναι <σχυλίδε> Ότι σε έχει εξασφαλισμένο ε, Η καταθέση σου δεν θα γίνει όπως στην Αργεντινή Δεν θα γίνεις Γουατεμάλα Δεν θα γίνει να πούμε Χογκόγκι Ορίστε <σχυλίδε> Έλα πάλι Μπράβο 54 ευρώ! Συμμετοχή! Αντράβο! μια χαρά! Ενώ πλήρουν 10% συμμετοχή, τώρα πλήρουν 60%. Μπράβο! Φυσικά με τα χέρια και με βόλια τους βουλικούς! Μπράβο, βαλιγάρι μου, έλα, καλή ψήφο, λοιπόν, καλή ψήφο εσύ, καλό ψόφο εμείς, και εσύ δηλαδή, διότι όπως μου παρατηρεί εδώ ένας φίλος, πήγα, λέει, στο φαρμακείο χθες, 71 ευρώ λογαριασμός, τα φάρμακα, πλέρωνα 10% συμμετοχή, τώρα πλέρωσα, λέει, 41 ευρώ, του τέστην 60% συμμετοχή, χοντρικά δηλαδή, πλέον στην ευτυχή, μα αυτό δεν λέμε, αυτό, μα τι λέμε κάθε μέρα, ρε παιδί μου, να. Τι λέμε κάθε μέρα. Τι λέμε κάθε μέρα. Δεν θα γίνει, Γουατεμάλα εδώ και Αργεντινή. Στο, στο επιβεβαίωσε ο Αντώνης και θα γυρίσει στα επίπεδα του 2008. Τι θε να πούμε, τι θες δηλαδή, αν σκίζαμε τα μνημόνια όπως μα είπε ο αντόνη τότε. Οι ξένοι δε θα μα δίμευαν το βρακί μα. Τα κρατικά μα στοιχεία. το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, μεγάλε. Δεν έχει την ικανότητα να επεραστήσει ούτε το σπίτι σου. Ούτε το σπίτι σου! Θα μας δίμευαν πρόσεξε Θα μας έπαιρναν την Ακρόπολη Ε δεν είναι κρατικό περιουσιακό στοιχείο η Ακρόπολη Θα μας έπαιρναν τις καταθέσεις Θα τρέχαμε στα ATM Δεν θα υπήρχαν μακαρόνια Δεν θα υπήρχε ρύζι Δεν θα υπήρχε τίποτε Αλλά τώρα Δικαί μου έλα παρακαλώ Έλα πάλι. Stop, stop, stop, stop. Μπράβο, ο Ζόρ Σπιλαλή λοιπόν είπε α, η, η, η Αμερική είναι ε, 50 χρόνια μπροστά από εμάς, αλλά εμείς δεν... Πώς το... Α, πάλι μπερδεύτηκα. Δεν γίνεται να το πω αυτό, είναι μεγάλη κουβέντα. Χω, χωρίς να είμαστε εμείς 50 χρόνια πίσω από αυτούς. Ααα, κάπω έτσι. Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Ζόρ Σπιλαλή. Ζόρ Σπιλαλή αθάνατος. Λοιπόν, ατελείωτος. Κυρία μου και κυρίε δεν θα γίνει Γουατεμάλα, είπαμε. Θα μα δίνουμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα σου πέναν τα. τα κρατικά. Ορίστε. Ακριβώ. Μπράβο. Μπράβο, τηλεοκράτη. Μπράβο. Μπράβο, για αυτό που είπε. Ακριβώ αυτό που είπε. Ε, λοιπόν όπως και στην Αργεντινή δεν έχουμε καταθέσεις Μας παίρνουν τις περιουσίες Μας τα παίρνουν όλα Απλά η διαφορά είναι ότι στην Αργεντινή έφαγαν ξύλο οι, οι πολιτικοί Ενώ στην Ελλάδα δεν έφαγαν Αυτό διασφάλισε ο Σαμαράς Έχεις απόλυτο δίκιο Πήρε καλό Μουσική Καλή σας μερά Δεν κατάλαβα Και βεβαίω, ε! κυρία μου, εσεί είσαστε να πούμε Με μυσαλόδοξοι και δεν δε βλέπετε την ευτυχία γύρω σα! Κλείστε, κλείστε, κλείστε! Ελά, χαίρετε, καλημέρα σα! Η κυρία να πούμε δεν βλέπει γύρω τη την ευτυχία! Ακούω τώρα τι μου πεκουβέντα. κουβέντα! Μου λέει και τώρα που υπάρχουν, μου λέει εμεί έχουμε να τα αγοράσουμε! Και τι μα ενδιαφέρεται κυρία μου, εσείς Εσεί τι μα ενδιαφέρετε! Ήρθατε! Γλίψατε κατουρημένες ποδικές. Θα σας χώσουμε σε ένα πεντάμινο. Α, να πάρετε ένα 400 ευρώ να πούμε. 400 ευρώ Δεν μιλάμε για τα 1500 πεντακόσια μόνιμα. Απαναψονίσετε να Να κάνετε. Ε, εσύ δεν σου μοίρασα μοίρασμα. Ε, π, π, π, πώς το λένε. Μέρισμα. Πλεόνασμα. Δεν στάδωσα όλα. Αφορολόγητο πετρέλαιο δεν έδωσες αυτούς τους αχάριστους τους αγρότες. Αχάριστη αγρότε. Αφορολόγητο πετρέλαιο. Φάρμακα! Γενώσιμα Δεν σα έχω με το τσουβάλι! Τι θέλετε άλλο για να μου δώσετε το 80%! <Κι> Πάντω ο προηγούμενο ε, τηλεακροατούμπας έχει απόλυτο δίκιο. Χειρότερα από την Αργεντινή είμαστε, διότι έχουμε και την ψευδέστηση ότι έχουμε σπίτι. Καταλάβετε. Αλλά η μοναδική διαφορά και αυτό που πέτυχε ο Σαμαρά είναι ότι ενώ στην Αργεντινή έφαγαν ξύλο οι πολιτικοί, στην Ελλάδα όχι απλώ δεν έφαγαν ξύλο, σουλατσάρουν ανά την επικράτεια. Στις πλατέες Και σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους Και πουλάνε μούρι Και πουλάνε μούρι Θα μου πεις αν έτρωγαν ξύλο Να έφαγε και ο Χατζηδάκης ξύλο Καλυτέρεψε σε τίποτα ο, ο ίδιος ά την κατάσταση Όχι χειρότερος έγινε Είναι άλλη ράτσα τούτη εδώ ρε μεγάλε Είναι άλλη ράτσα Πάντως, πάντως μέχρι μεθάβριο άκου τώρα σημείωνε τα νούμερα που σου λέω 550.000 θέσεις εργασίας είναι εξασφαλισμένοι, εξασφαλισμένες μας εξασφάλισε ο στην ομιλία του, αλλά εντάξει δεν έχει σημασία, δεν μας είπε σε ποιους θα δουλεύουμε και πόσο θα είναι ο μισθό. δεν έχουν σημασία αυτά, σημασία έχει η θέση εργασίας μεγάλε. Σημασία έχει η θέση εργασία. 550.000 στους Σαμαράς 400.000 στους Μανιάτης Το τσιμπήσαμε το εκατομμύριο Θυμόσαστε το Βενιζέλο που είχε πρόγραμμα Για ένα εκατομμύριο, εκατομμύριο 300.000 θέσει εργασίας Αυτό δεν έγινε Να αυτά παθαίνετε Όταν δεν ψηφίζετε ηλιά Και θα αναγκάσετε έναν άνθρωπο Να πάει να πούμε άνθρωπο Του Μπαπούλια Παμπούλια ήρδα, παπουλιά. Yeah. Δεν μη ψήφαμε yeah. Τι θα κάνω. Κυρία μου, κυριέ μου Κυρία μου, <Τι> κυρία μου και κυριέ μου Οι... Είπαμε ότι Αυτοί έχουν το καρπούζο πέπονο, <Τι> Τα έχουν όλα <Τι> Ήταν εθνικό καθήκον Είπε ο Μπένι να σκοτώσουμε Το δημοψήφισμα για το ευρώ Ακούω τώρα μεγάλε αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, ο άνθρωπος, εντάξει, ο ρομπεδί μου, όπου γουστάρεις, είσαι άνθρωπος να πω. Άνθρωπος, εντάξει, αφού και λαϊδάει και περπατάει στα δύο, εντάξει, άνθρωπος. Λοιπόν, πρόσφυγες, ήταν εθνικό καθήκον να σκοτώσουμε το δημοψήφισμα για το ευρώ. Εθνικό καθήκον, κατάλαβες, η ψήφος του δήμου, του λαού, δεν έχει καμία σημασία. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε. Πάνω από τις αποφάσεις του λαού για, την, για τη μοίρα του για τη ζωή του για το μέλλον του για το, για το, για το σήμερα, για το αύριο είναι το χρήμα αυτά τα λέει η φόρα παρτίδα δεν ξέρω ρε παιδί μου από την νομική τέχνη αλλά αυτεπάγγελτα ένας εισαγγελεύς, ένας εισαγγελεύς δεν μπορεί κάπως να τα ερμηνεύσει αυτά διότι εμείς που δεν γνωρίζουμε την νομική τέχνη και όλα αυτά τα κόλπα πιστεύουμε ότι αυτά είναι προδοτικά πράγματα Τα οποία πρέπει κάποι, με κάποιος, κάποιος Πρέπει να ασχοληθεί με αυτές τις ε, δηλώσεις Ας την παπαριά τώρα που πέφτει κάθε μέρα θα Και πώ μας είπε ο μα Μαξτές Θα μας φέρει θάλασσα στο Μουνουμπλιό Λοιπόν, ας το αυτό ρε παιδί μου Εντάξει, ο καλός άνθρωπος είναι ψηφίστε το Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τύπους Οι οποίοι έσυραν Δεν κρατάνε τις τύχες Της χώρας στα χέρια του. Έσυραν μια Ελλάδα <σταλείως> <σταλείως> Απόλυτο δίκιο assim tão terafish so μου να in the sun whatever ε, τις, ε, δεν του δικάσεις για τι δηλώσεις του σε αυτή την εποχή για εσά προδοσία και ο Στουρνάρα αυτά που είπε προχθές ότι είναι τρε να μας δικάζεται επειδή πουλήσαμε την Ελλάδα πότε, δεν ξέρω αδερφέ. Πάντως εκείνο που τον τελευταίο καιρό σου αποδεικνύει ο ίδιο ο σοσιαλιστής πατριώτης Βενιζέλος σου αποδεικνύει τι δημοκρατία έχεις με τι δηλώσεις του λοιπόν σου είπε καθαρά ποιος επέβαλε και ο ίδιος ποιος επέβαλε τον Παπαδήμο το σφαχτάρι ε, για πρωθυπουργό Κατάλαβες Τον επέβαλαν τα στελέχη του Πασόκ Τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Και επιχειρηματική κύκλη Στο είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα Το είπε ξεκάθαρα Λοιπόν Και εσύ τώρα συνεχίζεις Α, Βέβαια θα μου πεις Εντάξει ρε παιδί μου όλα αυτά γίνονται Για το εθνικό συμφέρον Το εθνικό συμφέρον του Βενιζέλου Του Βενιζέλου έτσι ερμηνεύει το εθνικό συμφέρον ο Βενιζέλος. Αναξιοπρέπεια, φτώχεια, θάνατος, μπάτε σκύλια, λέστε. Αν εσύ το ερμηνεύεις διαφορετικά, πρόσεχε, πρόσεχε γιατί μπορεί να σου Θα είχατε δει μια σκηνή τηλεοπτική του Βενιζέλου, όπου όρμηξες έναν τηλεθεατή, κάτι του, του χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Ε, ξέρεις, όταν έχουν νευράκια αυτοί, βαράνε κιόλας. Όπως πα, παραδείγματος χάρη ο, ο Ερντογάν, κάτι πήγε εκεί πέρα να πούμε, και φώναξε μια κοπέλα και την πλάκτωσε στις σφαλιάρες, έτσι έριξε μπάτσα να πούμε. Εκείνο που βγαίνουν αλλά είπαμε, αυτά πρέπει να πληρωθεί ο φόρος έματος. Πολύ πόνος, φίλε μου και φίλοι μου, για να αρχίσουν να ασχολούνται διάφοροι με αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, παρακαλώ. Ε, χτί σου τώρα, ε, η κοπελίτσα αυτή Έχασε τον πατέρα της στο ορυχείο Και φώναξε μες στο πλήθος Τη δουλειά έχει ο δολοφόνος του πατέρα μου εδώ Και έφαγε τη σφαλιά τη από τον Ερντογάν αλλά, αλλά όμως Είδες ότι όπως και τα, αυτά τα οποία βγάζουν Όσα βγαίνουν τέλος πάντων Τα μαθαίνουμε μετά από πολύ, από πολύ ε, Μεγάλο φόρο αίματος Δυστυχίας όπως και στην Ελλάδα Έτσι και στην Τουρκία Μάθαμε ότι αν δεν ήσουν μέλος στο κόμμα του Ερντογάν δεν έμπαινε στα ορυχεία ούτε στους αυτούς τους τάφους δεν έβρισκες μεροκάματο δεν έβρισκες μεροκάματο καταλαβαίνεις όπως δηλαδή μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτά τα σφαχτάρια παπά δήμος πικραμένος όλοι αυτοί να πούμε όλο αυτό το πεγνίδι που έπαιξαν καρατζαφέριδε τότε οι οποίοι τώρα είναι είναι τώρα καθαροί τώρα είναι καθαροί είναι Πεντακλίνερα ρε παιδί μου Όλα αυτά τα σφαχτάρια Σαμαράς, Παπαντρέας ε, Κουρέλας, όλοι όλοι Αυτοί παίξανε παιχνίδια. Χρόνια τα παίζανε Καμία εδώ, εντάξει, καμία ντύρηση Λοιπόν, τα παίξανε φανερά Τώρα στο λένε Καλώντας την Επαύριο Να πας να τους ξαναψηφίσεις Εμδέτα θέλει ο ποπός σου μεγάλη Παρακαλώ Μπράβο έχει δίκιο φίλος. Ε, θέσεις, εργασία, ο φίλος 550.000 θέσεις εργασίας Τάζιου Σαμαράς Τραβάτε και μπείτε στην ουρά Πάντως ε, ε, παρακολουθώντας ε, Δεν γίνεται διαφορετικά Αλλού γελάς, αλλού εκνευρίζεσαι Αλλού η ψυχή σου Φτάνει στα τάρταρα Παρακολουθώντας τους Σε ένα κρεσέντο Διότι τον έχεις υπουργό Μή μου <laughs> Τον έχει υπουργό μεγάλη ναι, Για τον Μπομπουκο σου μιλάω θα ψηφίσουν Σαμαρά οι Έλληνες μαζί είπε ο Μπουμπούκος Για να μην πάρουν την εξουσία οι κομμουνιστέ Άρε κομμουνιστέ Τι σας έμιλει να πάθει τι Γι' αυτό θα ψηφίσουν Σαμαρά Διότι έχει παράδοση η Ελλάδα Ρε παιδί μου Μουσική Έχει παράδοση η Ελλάδα από το γαργάλατα γαργάλατα Και ενώ μου έλεγες τα στήθια μου Ήταν άσπρα σαν γάλατα Σου έλεγα γαργάλατα γαργάλατα Απ' αυτόν στο Μπουμπούκο. Όταν στην Ελλάδα δεν έχει έχεις να παρουσιάσεις καμία άλλη προσωπικότητα, για δείξε μας μία. Δείξε μας μία. Για δείξε μας μία ρε μεγάλε. 7.000 χιλιάδες Κατατίθενται καθημερινά για τα 400 ευρώ του δίθεν πλεονάσματος. Θα δώσει και έξτρα λεφτά ο Αντώνης, μην ανησυχείτε. Μέχρι την άλλη Κυριακή θα πάρετε ό,τι έδωσε ο Πατακός που έλεγε γράφτον και αυτόν για σπίτι. Λοιπόν, θα πάρετε και, και έξτρα δικαιούχοι 200 ευρώ γιατί έμειναν λεφτά. Έμειναν λεφτά, μεγάλε. Έμειναν λεφτά σου, λέω. Yeah. Πάντως, λέγαμε χθε ότι ένας στους πέντε έχετε... Επιστροφή φόρου. ΑΜΔΕ αμ που θα πάρετε επιστροφή φόρου. Το Υπουργείο σχεδιάζει τα λεφτά που δικαιούστε εσείς που έχετε επιστροφή φόρου, ακόμα και αν δεν χρωστάτε στο δημόσιο, το τονίζουμε και στα ταμεία ή στο πεντακλίνερ, e να τα κρατήσουν προκαταβολικά για το φόρο ακινήτων. Κατάλαβε, κι αν δεν έχει ακινήτο, θα έχει τάφου. Κάτι θα έχει, ρε παιδί μου. Πάντως, επιστροφή και πεντακάθαρος να είσαι, δεν πρόκειται να πάρει. Ό,τι αφορά χρήμα στην Ελλάδα, είναι δικό τους. Ό,τι αφορά περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα, είναι δικό τους. Κατά τα άλλα, οι κομμουνιστές θα σου παίρναν το σπίτι. Κατάλαβες, Μεγάλε. Τώρα, ε, τούτοι εδώ, σου πήραν το σπίτι, σου πήραν τα λεφτά, σου πήραν τη ζωή. Τη ζωή, είναι Μεγάλε, στην πήραν, ναι. όχι τη ζωή, Λάσκαρη, μόρα. Τι τώρα να πούμε. Μια με την καπνικά ναι. Σου πήρανε και το τι παλαμάκι έπεσε. Και θυμάσαι ό, τέτοιες στιγμές Δεν μπορείς, σου έρχεται στη μνήμη εκείνο σου τον λέγανε Το μαβερικ πώς τον λέγανε εκεί απάνω Που πήγε εκεί στο νησί και τους έκανε να φάει να Σου έρχεται λες ρε πουλάκι μου Ρε, ρε μου εσύ, εσύ που βαράσαι Και που φωνάζει τα συνθήματα Πόσο την έχεις πουλήσει αυτή τη ρημάδα Τη συνείδησή σου Πόσο ρε μου την έχεις Πολύστη Ναι καλά σιγά μην επαναπροσληφθείτε Δικαιώθηκαν οι 397 Καθαρίστριας του Υπουργείου Οικονομικών Που μπήκαν σε διαθεσιμότητα Στο δικαστήριο Και θα, θα επαναπροσληφθούν Μουσική Ρε περίμενε σου λέω Υπάρχουν εθνικά Υπάρχουν εθν... ε, πατριωτικά παράθυρα Τα οποία βάπτα σκέφτεται το Βενιζέλος όλα αυτά τα παιδιά και στα παρουσιάζουνε και άμα δεις επαναπρόσληψη έλα να πούμε να το πάρουμε αλλιώς να το χορέψουμε παρέα hey, Η γεγονός πάντως είναι ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε έναν 26χρονο ο οποίος στο Βόλο κρεμάστηκε 26 ετών παλικαράκι hey, hey, hey. δεν άντεξε και αυτός άλλο την επιτυχία τη ζωή, τα λεφτά λοιπόν ε... Και μάλλον από έρωτα όπως μας είχε πει ο Ψαριανός αλλά και ο Μπουμπούκος Α, Είναι ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που αυτοκτονούν από έρωτα αυτή την εποχή 26 ετών λοιπόν Ο οποίος έμενε με τους γονείς του Ανεσύχησαν, τον έψαξαν και τον βρήκαν κρεμασμένο σε μάντρα αοικοδομο... οικοδομικών υλικών Πάντως χοντρικά, να μην ανησυχείτε, γύρω στα 600 ευρώ θα είναι ο μέσος φόρος ακινήτων για, για όλους. Για όλους. Μικρούς, μεγάλους, γέροντες, παιδιά, δέντρα, ελιές, που πουτάμια, όλους. Λοιπόν, επίσης θα, θα είναι μεγαλύτερη φόροι για όσους έχουν μεσαία περιουσία. Παράδειγμα, έχεις ένα σπιτάκι στο οποίο ζεις και χωράφια στο χωριό σου, αυτό είναι μεγάλη περιουσία. Άρα θα σου βάλουμε μεγαλύτερο φόρο, αχάριστε. Αχάριστε Μουσική Τώρα ε, Καμία αντίρρηση Απαξιώθηκε η υγεία στην Ελλάδα Αλλά Από πού τα βρίσκουν οι ελληνάρες Και υπάρχει κάθετη άνοδος Ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα α, ε, ε, α Αυξήθηκαν όχι ότι ασφαλίζονται οι ελληνάρες Απλά αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες Μάλιστα Αλλά οι Έλληνες βλέπουν ότι κάνουν και στροφή Στροφή Κλείνατε παιδέ Κλείνατε Για Γεια σου ρε Μπαρμπαφώτο Ο τρίτος κόλλος θα σώσει. Μετά τις εκλογές Πασόκ, Δημάρκη, Λυπάκο, Θα είναι σε κοινή γραμμή Διότι αυτή είναι ο τρίτος κόλλος Θα πάρει πάλι Πρωτοβουλίες ο τη, Όπως μας είπε Για τον τρίτο κόλλο της κεντροαριστεράς Μετά τις εκλογές Καταλαβαίνεις κάτι γίνεται Μεγάλε Κάτι γίνεται με αυτός Άκω όπως σου λέω τώρα κάτι γίνεται Διότι όπως ε, διαπίστωσε, Επειδή δεν τον χρειάζονται πια Έχουν τώρα καινούργια ρέματα Με ποτάμια ε, Καταράχτες, κοκούτσια ξέρω εγώ τι έχουν Τον Μπαρμπαφώτο τον δίνουν Ακεχά να μπει Να μην μπει Του δίνουν ένα δύο 2,5 ξέρω καταλαβαίνει. Οπότε ο Μπαρμπαφώτος Ανησυχών για την κατάσταση Άρχισε να λέει τα δικά του <Και> Πάντως εσείς οι οποίοι στείλατε <χαι> Να πάρετε μέρισμα Και δηλώσατε ψεύτικα στοιχεία Προσέξτε γιατί κάνουνε Κοντγόλ ε, Κάνουνε διασταυρώσεις Και μη σας βρούνε τίποτα εκεί στις διασταυρώσεις Και αντί να πάρετε κοινωνικό μέρισμα Πάρετε καμιά, σας έφτικαν ένα ξαφνικό και αρχίσετε και, και τρελαίνεστε, τυρλαίνεστε κυριολεκτικά. Ω, μάλιστα. Καλά ρε παιδιά. Είπανε τον Πάγκαλο στην Αυγή Τον είπε, τον είπε Αυγή Τον Πάγκαλο Παχίδερμο Έλα ρε παιδιά Καλά γιατί, γιατί βρίζετε ρε Εσείς της εκεί πέρα Γιατί βρίζετε να πούμε ελέφαντες Ρινόκερους υποπόταμους Λοιπόν και τους χαρακτηρίζετε πάγκαλου. Λοιπόν θα κάνουμε Σας κάνουμε μήνυση για, Θα ζητήσουμε την αποζημίωση Για την αξιοπρέπεια υπέρ των ζώων Αυτών των ζώων Όχι του Πάγκαλου μωρέ των ζώων γιατί βγήκε ο Πάγκαλο και είπε για την κυρία Δούρου ότι είναι βρωμόφατσα και κολλάει τη φάτσα τη στο δρόμο, είναι βρωμόφατσα η Δούρου, ενώ ο Πάγκαλο, τι να σου λέω, τον βλέπει και ανοίγει η ψυχή σου. Τον βλέπει και ανοίγει η ψυχή σου ο Πάγκαλο, δεν σου για τη μούρη, ακόμα και σήμερα στην κολλάει που δεν είναι στα πράγματα, σε ραδιόφωνα τηλεοράσεις, καθημερινά. Αυτή την θεία φάτσα δεν είναι βρωμόφατσα ο Πάγκαλο, αλλά η δούρο είναι κατά τον Πάγκαλο. Και κάτι της είπε και κάτι σεξιστικό, ο Πάγκαλος. Yeah. Άρα Πάγκαλη τι πηδή είσαι εσύ. Πάντως η απορία παραμένει έτσι. Τι κερδίζουν τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης. Τι ακριβώς κερδίζουν. Έχοντας πρώτη μούρη, τον Πάγκαλο. Τι, τι ακριβώς κερδίζουν. Yeah. Αυτά, αυτά κερδίζουν. Πάντω, μην στεναχωριέστε, τώρα αναπτύσσετε και ένα είδος νέου τουρισμού Ο πεθαμενατζίδικος τουρισμός Αναπτύσσετε δυναμικά στην Ευρώπη Ο τουρισμός των κημητηρίων Όπου θα μαζικά Όπως μάθαμε, σειρέων Οι πέστους Οι άνθρωπες, οι ζωντανοί να πάνε στους πεθαμένους Γιατί ρε παιδί μου πως πάνε στο... Στο Παρίσι, στο Ντάφο του Τζίμι του Μόρισον, να το δουν εκεί πέρα να πούμε και να το αφήσουν δυο λουλούδια. Ε, να μην πάνε και εδώ τώρα, ποιον έχει εκεί στο πρώτο νεκροταφείο, τον Ανδρέα, τον Παπανδρέα. Να το αφήσουν δυο λουλούδια του ανθρώπου. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μέσα στον άλλο τουρισμό, από τον οποίο θα οικονομήσουμε πάλι πολλά λεφτά, είναι και ο πεθαμένα τζίδικο ο τουρισμό. Απα, πα, πα, πα, πα. Και μην ξεχνάτε εσείς που ακολουθείτε το ποτάμι Όπως σας είπε ο αρχηγός σας ο Θεοδωράκης Η συνεργασία είναι στο DNA των ανθρώπων του ποταμιού Ναι Ναι Και η συνεργασία με τους Γερμανούς ήταν στο DNA των Γερμανορουφιανοτσολιάδων Και είναι μέχρι σήμερα Έκει, Άλλοι και, Πάντως η συνεργασία είναι στο DNA Αυτοί θα συνεργαστούν γενικώς Αυτοί θα συνεργαστούν γενικώς με ποιου δεν έχει σημασία Θα συνεργαστούνε γενικώς Θα συνεργαστούνε Το καταλαβαίνεις ρε παιδί μου Θα συνεργαστούνε Είναι στο DNA των ανθρώπων του Πουταμιού Το είπε ο Θεοδωράκης μου έλεγε ο άλλος Αγγίζεις την τελειότητα Μάλια στο στόμα σας Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Πάντω άμα αν ότι ε, προεκλογικά. προεκλογικά Πήραν οι αγρότες αφορολόγητο πετρέλαιο. Οι 400 καθαρίστριες τα κατάκα, Ενώ πάλευαν στους δρόμους. Ε, πλεόνασμα 500 άρικα, μοιράζονται αφιδώς. Ε, χαλίκι σου φέραν στο... στο σπίτι, μπροστά στο δρόμο. Μη σε πάρουν τα νερά. Όλα λειτουργούν μια χαρά. Ε, ενώ χθες ας πούμε έκανε έκκληση. Στους ε, φίλους υποψήφιους Όλων των παρατάξεων Να μην μας βάζουν στα γαματοκιβώτια ε, πέστο Ψηφοδέλτια γιατί Μόλις τα βλέπουμε μας πιάνει ε, Τετραπληγικό Εγκεφαλικό Νομίζοντας ότι είναι Τίποτα κατάλαβες τώρα Εφοριακό και τέτοια Με το που πάω να πω με χτες α, Βλέπω να φάκελο αμάνω ο λέω ρε παιδί μου όπα μου ήρθες. Ο υποψήφιο λοιπόν Μου βάλε και πολλά ψηφοδέλδια μέσα Και τη μάπα <Στ'> Να πάω να το ψηφίσω Και επαναλαμβάνομαι παιδιά Δεν είναι, δεν πιστεύουμε Εμείς ότι μας θεωρείτε μαλάκες Ότι υποτιμάτε, ότι, ότι υποτιμάτε την νοημοσύνη μας <Στ'> <μάτ'> Απλά α, Κρατηθείτε λίγο ρε παιδί μου να πω, Θα σας ψηφίσουμε Εγγυημένα σας το λέω Θα σας ψηφίσουμε όλους Κάντε λίγο υπομονή ρε παλουκάρι μου Μη βάζετε άλλα Ορίστε i will go this way you will go that way oh i will go this way you will go that way uh -huh. <you>. Ούρου ούρου ούρου <Κι> Και γίνονται να σου πω κάτι Αυτά όλα Αλήθεια τώρα Αυτά όλα τα οποία, τα οποία βλέπουμε Τι άλλο σα άλλος ε, Σας κοιτάμε στα μάτια να πούμε και να κοιτάει πέρα τον μπακάλι Το <Κι> λοιπόν, του μάτι κοιτάει τον μπακάλι Και άλλο τον κουρέα Αλλά δεν είχα Ρε παιδί μου αυτές οι κάρτες Πρέπει να είναι μνημείο τώρα Μνημείο πέρα από το μνημείο αισθητικής ξυπνάδα. Α, καλά, τελεοπτικές, καλά σου, Λεώνα Υπερπαραγωγές Υπερπαραγωγές Το Μετσονάκι, πώς το λένε και ο Μετσονάκι το λένε με τον Κούτσι Φόρεμα Όλοι, oh. τον Κούτσι Φόρεμα Δεν oh. Λε, σου λέω να τελειώ <laughs> Εντάξει, άντερε, να τελειώνετε Να δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα Που θα νικήσετε Και η νίκη είναι δική μας Πάντως, ε, μεγάλε Στην Ελλάδα γίνονται πράγματα Τα οποία δεν μπορεί να μην τα παίρνεις, χαμπάρι. Εντάξει, δεν τα παίρνεις χαμπάρι. Λοιπόν... Ε, επειδή οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν χωρίς βιβλίο Δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να κάνουν χωρίς βιβλίο Έκαναν, ξεκίνησαν να κάνουν βιβλιοθήκες στις παραλίες ε, Ναι, ρε παιδί μου, να μην διαβάζεις και ένα κούντιρου! Ε, εκεί που στην παραλία να πούμε Να, να πάρεις και ένα κούντιρου. ε Να πάρεις και ένα κούντιρο. Και του, του Βίκτουρα του Γκου, κάτι να διαβάζεις τέλος πάντων. Ε, ντάλα ήλιο οπότε θα το αλλάξουμε το τραγούδι από λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόριμο Αν λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το βιβλίο μου μάλιστα έγινε το πρώτο είναι στην Αγία Άνα στη Βόρεια Εύβοια και θα είναι ο μάστ προορισμός σε παρακαλώ πολύ όλων των κουλτουριαρέων κολυμβητών πύρι καλό Παρακαλώ Ναι σου λέω μεγάλε Λοιπόν όλοι να πούμε στην παραλία Με ένα βιβλίο Θα έρχονται και ξένοι Λοιπόν και αφού σου ανοίγει όρεξη Θα σου έχουν δίπλα να πούμε Και το φιλέτο το Μαρινερισμένο με σος μπότσικα, Λοιπόν για να Να χαλάσεις τέλος πάντων Απ' το πλεόνασμα, Δεν θα σου μείνουν ρεπουλάκι μου Ναι παρακαλώ Ρε οι άνθρωποι, αγία άλλα ένδια και ε, ε, εσύ που λέμε, θα το προκείτε να περίμενε, ένα εδώ τι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζουν, ήθελε λέει τι συνταγμένε να πάει εκεί σε αυτό το βιβλιοπολείο λέει το, το την Ακτί λέει να κολυμπήσει τη βιβλιοθήκη, την ακτοβιβλιοθήκη Ρε άνθρωποι, γιατί δεν κάνεις το εξή απλό να μαζεχτούμε εδώ και εμείς, να κάνουμε, να πούμε, βιβλιοθήκη στο Παραποτάμιο. Να είναι και εκεί, άμα έχουν μείνει οι χήνες. Λοιπόν, τώρα το κλείσαν, το κλείσαν, το κλείσαν, δεν έχω καιρό να πάω. Λοιπόν, να κάνουμε η Πρεβεζιάννη, ε, κάτω στη, στην παραλία. Βιβλιοθήκη, να πούμε, και να, με, με κάθε βιβλίο να δίνουν και μισό κιλό σαρδέλα. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εξάλλου, πού θα την τυλίγουν τη σαρδέλα. Θα είναι εύκολο δηλαδή κατάλαβες Μάλιστα κυρία μου και κυρία μου Αυτή η ανάπτυξη μεγαλέ Αυτή είναι ανάπτυξη Λέγαμε τώρα πόσα χρόνια Ερχόταν εδώ οι αναπτυχτές Με γεμάτα εκατομμύρια, Φαγωμένα Μπορείς Δεν κάνουν τα σερσέγγια φωλιά στα βιβλία. Όλα <μή τι> γεια σα! Γεια σα! Γεια σα! Κακεντρεχεί, κακούργοι! Τα σερσέγγια δεν κάνουν φωλιά στα βιβλία. Οι ιδέε κάνουν. Μπα! Κάτι άνθρωπας Τι σου έλεγα, Μωρέ, κάτι πήγα να σου πω, Μωρέ. Ρε... Ναι, τέτοιο. Μπα! Το ξέχασα. Ξέχασα. Λοιπόν, να το θυμηθώ, μεγάλε. Το ξέχασα, δεν πειράζει. Πάντω να σε ενημερώσω. Ενημερωτικά! Δεν μου λες τι έγινε εκείνη η λίστα, θυμόσαστε μια λίστα με δημάρχου οι οποίοι θα έβγαινε στη φόρα ε, και δεν βγήκε ποτέ και ούτε ξαναματαβγήκε με λαμό για δημάρχου οι οποίοι ξανακατεβαίνουν για, ε, σε τούτε τι εκλογέ και είχαν κλέψει, είχαν φάει. Θα έβγαινε μια λίστα λέει. Πα, πα, πάει και αυτή η λίστα. Ενημερωτικά πάντω σα πούμε ότι 67 δήμαρχοι παρέλειψαν να δηλώσουν το πόθεν έσχεσ, το πόθεν έσχεσ τους και ο νυν δήμαρχος Αθηναίων, ο Καμινής λοιπόν και βέβαια έχουν δικαίωμα να μην δημοσιοποιήσουν το πόθεν τους αλλά πάντως ε, πάρα πολύ απλά ξέχασαν να τα δηλωσουν 211, 213 2-11-2-13 τα πόθεν έσχε, τους μεταξύ αυτών είναι και ο Δήμαρχος Αρτέων Ιωάννη Πάπα Λέξη, από ό,τι βλέπουμε εδώ, δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση. Α, δεν τα ανέρθησαν, μάλιστα. Τα δημοσιο... Δεν τα δημοσιοποίησαν. Δεν τα δημοσιοποίησαν. Τα έκαναν όμω. Α, τα έκαναν. Ποιο να ξέρει να πούμε. Α, δεν έχουν δημοσιοποιήσει το πώ ενέσχεσαν. Δεν το έχουν δημοσιοποιήσει, λοιπόν. Θα μου πει και τι έγινε, ρε, Μεγάλε. Άντε, δεν το δημοσιοποίησαν το πώ όταν, πάρε παράδειγμα τους τριακοσίους τις Βολής Κάθε χρόνο δεν δημοσιοποιούν τα πόθεν του. ε Τα δημοσιοποιούν κάθε χρόνο Και τι έγινε δηλαδή Τι έγινε Πόθεν έσχες Αρλούμπες, Αρλούμπες. Τώρα βρήκανε να πούμε και τέτοιες ιστορίες Άθικοι σου λέω εγώ τα δημοσιοποίησαν Και τι έγινε ρε μπαλουγάρι μου άμα τα δημοσιοποιήσουν Θα τους κάνεις ντάτσι ντάτσι ή θα τους ρωτήσεις Ή θα τον ρωτήσεις βγάλανε προχτές τα στοιχεία Από τε, τις φορολογικές δηλώσεις Του Βενιζέλου του 97-98 Και του 2012-13 Μιλάμε η διαφορά περιουσίας Δεν είναι απλώ τεράστια Είναι ασύλληπτη βέβαια εντάξει το παιδί έκανε ένα πλούσιο γάμο Καμία αντίρρηση Καμία αντίρρηση Πολύφερνος γαμπρό. Αλλά τι άντε σου λέω Όταν δημοσιοποιήσανε Και τι έγινε δηλαδή τι Ας πάρουμε τις τοπικές κοινωνίες. Δεν βλέπεις ρε μεγάλη στις τοπικές κοινωνίες. Όσο θες να, να, όσο και να θες να κρυφτείς. <Και> Τι βλέπεις την κατάσταση; Να πούμε. Τον βλέπεις τον ξιβρακό το. <Και> Πως ξαφνικά να πούμε. Ανάβει η πουρο. Τα Κάμα είναι σε USB. το μου. Τέλειο, τέλειο. Σε USB, όπου και να τα γράφουνε, μεγάλε. Εμεί του μας γράφουν κανονικά μαζί με τε, τέτοια. Αλλά θα επιμείνω στο θέμα ότι άειτε και τα δημοσιοποιήσανε. Δεν γίνεται τίποτα ρε, μεγάλη Δεν γίνεται τίποτα. Τα, τα εγκλήματα τα οποία γινότανε την εποχή που έρεαν τα γάλατα, τα μέλια και τα γλυκά κρασιά δεν έχουν απλώς έξαρση. Γίνονται στο πολλαπλάσιο. Τα φακελάκια, τα κλεψίματα, η δι, κατασπατάληση, διασπάθηση δημοσίου χρήματο, ε, τα ρουσφέτια. Όλα αυτά γίν, συνεχίζουν να γίνονται συνεχίζει να γίνονται Τι ακριβώς δηλαδή άντε εγώ σου λέω ότι πήρε 50% ο Αλέξης αύριο τι, τι ακριβώς θα αλλάξει, ρε Αλέξη τι ακριβώς θα αλλάξει, για να πάρεις αυτό το ποσοστό σε ψήφισαν αυτοί που τα κάνουν αυτοί που τα κάνουν σε, ποιος θα σε ψηφίσει κάποιος άλλος μη με τρελαίνεις τώρα τι ακριβώς θα αλλάξει, τα εγκλήματα είναι σε έξαρση σε έξαρση μιλάμε τι, να... τι ακριβώς θα αλλάξεις, τι ακριβώς θα αλλάξεις Α, με την ελπίδα ότι θα αλλάξεις βέβαια Α, Θα περάσεις και εσύ καμιά 22, 30 χρόνια στην εξουσία Παρακαλώ Γεγονός είναι ότι Α, Με τον ένα με τον άλλο τρόπο Κώστα μου όλοι φακελωμένοι είμαστε Δεν υπάρχει δηλαδή να μείνει φάκελο Έτσι δεν είναι όλοι φακελωμένοι Κάπου είμαστε φακελωμένοι Κάπου είμαστε φακελωμένοι Τι να κάνουμε τώρα Αλλά τι λέγαμε Λέγαμε τι, τι θες ρε παιδά Εντάξει μας έχεις ποτίσει Μας έχεις, μας έχεις βγάλει βρία στα κόκαλα φέτος Και ρίχνει βροχή Ρίξε βροχή ρε, να γιομίσουν Οι αποταμιε Ρίξε πράμα Να γιομίζουν τα ποτάμια Α, Τα ποτάμια νερό Να μας πάρουν τα ποτάμια Πάντως ε, ας, ε, ε, Πάντως ε, κυρία μου και κυριέ μου Αλήθεια τώρα να πούμε τελει... Το πρώτο μαρτύριο Τελειώνει αυτή την Κυριακή ε, Να νικήσει ο δικό σας Ευχόμεθα από καρδίας δηλαδή Για να σωθούμε όλοι μαζί γιατί ο δικό σας είναι ο καλύτερος εγώ εσύ που με ακούστε ο δικός σου είναι ο καλύτερος Στο υπογράφω κι εγώ αυτόν θα ψηφίσω κι εγώ Το δικό σου θα ψηφίσω. Το δικό σου δηλαδή δεν το συζητάω yeah. Το πρώτο μαρτύριο λοιπόν τελειώνει τούτη την Κυριακή yeah. Άλλη μια εβδομάδα θα έχουμε παρλαπίπες επιτρέπεται. και την άλλη εβδομάδα θα λένε θα λένε Αλλά εμείς περιμένουμε την Δευτέρα Όπου νικητές όχι τούτη την μεθεπόμενη που... Θα είστε όλοι νικητές Οι νικητές Να δούμε τι σκα, σκα, σκα Χόφνερ, ορίστε παρακαλώ Σταύρωσα Το δικό σου Μπράβο θα το σταυρώσω κι εγώ, ρε. το σταυρώσω, ρε. Α, πάρε κι έναν από μένα να του κάνει τρει. Αϊ, για, yeah, για, yeah, για. Yeah. Ε, αφού σου είπα, ρε, παιδί μου, εγώ θα ψηφίσω το δικό σου. Είναι ο καλύτερο. Είναι του πιδί, του κάνουμε δημοτική ασύμβουλο, ελιώ ήσυ, θα Τι ακριβώς Όταν λέτε θα νικήσουμε. Συγγνώμη να πούμε Τι ακριβώς θα νικήσετε ρε μεγάλε Άγι σου λέω εγώ να πούμε Ο ταλέπορος ο χαζός Γιατί ο χαζός εγώ τώρα Αφού δεν έρχομαι μαζί σου Τι ακριβώς θα νικήσετε Τι ακριβώς θα νικήσετε Από μένα το τελευταία κουβέντα για αυτή την ιστορία Είναι αυτό που έγραψα και στο Αρθράκι Όποιο ασχολείται Με οποιοδήποτε τρόπο Με την πολιτική στην Ελλάδα σήμερα Δεν είναι απλά γραφικό. Είναι επικίνδυνος Επικίνδυνος Και ζει παγκούς δημοτικά Σκέψου το λίγο Αν σου έχουν μείνει δυο δράμια μυαλό Περικαλώ Παλή μου don't Ναι don't Ναι Δημήτρη Δεν φγαίνουν Δημήτρη θα τους υποστούμε όπως λες φίλε Δημήτρη Αλλά και εσύ θα ψηφίσει το δικό του έτσι δεν είναι το δικό του θα ψηφίσεις Σωστά Έτσι Σωστά Να σε καλά Δημήτρη Χαμός Χαμός Δημήτρη Να σε καλά Καλή σου μέρα Δημήτρη δεν γίνεται λέει ο Δημήτρης Θα τους υποστούμε και την άλλη Κυριακή Παρακαλώ Να, να πω και την τελευταία κουβέντα να σου, να σου πω εγώ μου λέει ποιους θα νικήσουν Αυτούς που τον Ιούνιο-Ιούλιο Που θα έρχονται τα καθαριστικά Θα πηδάνε μπουλουκιδών από τα μπαλκόνια Αυτούς θα νικήσουν Ποιους θα νικήσετε ωραία, τι ακριβώς θα νικήσετε ρε, και ορίεστε πάνω σε καφάσια από μπύρες; Ποιους ακριβώς θα νικήσετε βρε έρμοι και έρμες, ποιους ακριβώς, ποιους ακριβώς. Από... Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι κλείνοντας και εδώ είμαστε να το αποκλείσουμε τελώς. Yeah. Να πανηγυρίσουμε παρέα την νίκη, ο μου και όλοι μαζί, ακούστε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Εχτες αργά το βράδυ, εχτες αργά το βράδυ Τον πάνω κόσμο άφησα Και μπήκαμε στον Άδη, και μπήκαμε στον Άδη Τώρα είμαι πεθαμένος Στη μαύρη γη σχωμένος τις νύχτες με τα γιάζι με το μαράζι κι ως που να σβήσει πουλιά Ναι, να στη Τον να, να γλιτώσω. Τον άδει να γλιτώσω. Και φδιστό σπίτι σου θαρδω. Για να σε στεφανώσω. Για να σε στεφανώσω. Τώρα είμαι πεθαμένος Στη μαύρη γη σγωμένο. με τα με το μαράζι Κι ως που να σβήσει δημιουλία Μιλώ στα νυχτοπούλια ε, Βασανό Το τραγούδι του Ιρακλέα ακούσατε και... Από την ε, καταπληκτική παράσταση των Βατράχων so... Την εποχή που Είχε πεθάνει ο Θοδωράκη και ο Χατζιδάκης και κατέβηκαν στον Άδη, και αυτά όλα είναι ψηλά γράμματα. <Το> αυτά είναι ένας πολιτισμός, κυρία μου και κυρία μου, <Το> που όλοι αυτοί που θα νικήσουν αυτέ τι δύο Κυριακές <Το> δεν τον έχουν πάρει μυρουδιά καν. <Το> Κατά τα άλλα, όλη <Το> του πολιτισμού, μου, <Το> <Το> <Το> μου τσιγκέσα! Τέλο, μου και κυρία μου, να αναλάβει εδώ ο μη μαθαμολίσει μου κι αυτός καμιά ψήφο στην κεφάλα και δεν ε, ε, εμείς κυρία μου και κυρία μου να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή να μας ακούσετε αλλά μας ακούτε αλλά και για τις ωραίες παρατηρήσεις αλλά και να ευχηθούμε να ε, είσαστε απαξάπαντες καλά πολύ καλά και μην ξεχνάς εγώ θα ψηφίσω το δικό σου είναι ο καλύτερος. Γεια και χαρά σας. Ραδιο Άρτα 101,5 FM Stereo